Θεοκρίτου ο Αριστής Δηλαδή συνομιλία Μετάφρασε τελουάγρα <Γυσκός> Βοσκός την πλάνασε την φρόνιμη Ελένη Όχι, αυτή το βοσκό Με τα φιλήματά της Εύκολο το φιλί Ντροπή να καμαρώνει. Και τα εύκολα φιλιά Τη χάρη του την έχουν Πλένω το στόμα μου και το φιλί φουγίζω. Πλένεις τα χείλη, εγώ θα το ξαναφιλήσω. Έχεις δαμάλες να φιλίσεις, και όχι παρθένες. Παρακαφιέσαι. όνειρο, και φεύγει η νιώτη. Σταφίδα από το σταφίλι, μα απ' το ροδοσκόνη. Έλα στις αγρίλιες, και θα σου πω ένα λόγο. Όχι. Με ο τρόπος σου και πρώτα. Κόπιασε τις φτελιέ να ακούσεις τη φλογέρα. Να τη πικρές χαρές δε με ξυπάζουν. Της παφίας την ουργή, μην αψηφάς κοπέλα. Σου τη χαρίζω, η άρτεμις να με συντρέχει. Σόπα, μη σε τρυπά κι άλλη το θρήνο λάβεις. Ας δοκιμάσει. Η Άρτεμις με διεφεντεύει. Πια ξέφυγε και εσύ του έρωτα θα ξεφύγεις. Ναι, μα τον Πάνα, εγώ. Στέργε εσύ τη σκλαβιά σου. Φοβάμαι, σ' άλλου αντρός μην κακοπέσεις χέρια. Μου πέμψαν προξενιές, μα όχι τις αρεσιάς μου. Πε και για μέ πως ήρθα να σε προξενέψω. Τι να σου πω. Μεσ' τόσ' ο γάμος είναι. Ο γάμος δάκρυα και καίμος, χορός μονάχα. Κι οι γυναίκες γι' αυτό τους ομόκι τους τρέμουν. Για πες το αλλιώς, και ποιον τρέμει ποτέ γυναίκα. Τρέμω τους πόνους της, η Θεά μας ακατεύει. Σελευθερώνει η Άρτεμη, η βασίλισσά σου. Τρέμω τη γέννα, Ευθύς θα μου χαθεί το χρώμα. Λάβε, παιδιά, να ειδείς εκείνα αυγή καινούργια. Κι αν πω το ναι, ε, πριν αξίζει θα μου τάξεις. Το κοπάδι, οι βοσκέ, δικά σου και τα δέντρα. Ορκή σου μη σε χάσω η δόλια αφού με λάβεις. Όχι, και να με διώγνεις. Όχι, μά τον πάνε. Θα χτίσεις δώματα, στάνη, θα μου έχει σπίτι. Θα σου έχω σπίτι, ακούς, και τα αρνιά σου θα βόσκω. Αχ, και στο γέροντα, τι να πω τον πατέρα, πώς με λένε αν του πεις, την ώρα θα βλογήσει. Έχει και το όνομα πέρασε, αλήθεια. Πες μου, δάθμις και των γονιών, λυκίδας και νομαία. Είσαι από σπίτι, ναι, μα δεν πάγω πιο πίσω. Καλά, για τον παππού δεν ξέρω, το μενάλκα. Πού είναι τα δέντρα σου, πού σου βρίσκεται η στάνη. Έλα ω τα λιγερά που ανθίσαν κι η Παρίσια. Βόσκεται οι Αίγες, του βοσκού τα αγαθά θα μετρήσω. Βόσκεται οι Ταύροι κι οδηγώ την παρθένα στα δέντρα. Τι περπατάς, ντροπή, το στήθος μου από μέσα. Στα μήλα τα άγουρα, τα γνουδερά, είπα κάτι. Θεέ μου, ζαλίζομαι, παράτησε το χέρι. Φοβάσαι, κόρη, τι έπαθες, άμα θυπούσε. Στη λάσπη με έχει. λέρωσε στη φορεσιά μου. Σγουρή, κάτω απ' τα ρούχα σου προβιά αποθέτω. Τη ζώνη μου έσκησες. Και λύνεις, αλήμονό μου. Την έχω τις παφίες εγώ για πρώτο τάμα. Πρόσεχε, δόλια, και έρχονται. Αχώ ακούω. Τους γάμους σου λαλούν τα δέντρα. Τον αστάλλο. Είμαι γυμνή. Χιτόνα εγώ φορώ. Ή κουρέλια. Ένιος σου. και ομορφότερο χιτόνα θα έχεις. Όλα τα δίνεις. Κύστερα ύστερα μηδε άχνη αλάτι Και την ψυχή μου δύναμε να σας κεπάσω. Άρτεμις, μη συνεριστείς Οι ερμιές σου φταίνε Δαμάλα, τάζω του έρωτα Βόδι της Αφροδίτης Παρθένα κίνησα Γυναίκα στρέφω πίσω Γυναίκα και παιδιόν βυζάστρα πια. Όχι κόρη Τέτοια γλυκόλογα κρυφά Κεντούσε ο ένας τον άλλο Τέλος το άνομο κρεβάτι ελήθη Εκείνη γνωστική Ταρνιά στη βοσκή φέρνει Με μάτια τροπαλά Με την καρδιά που επέτα Τον τάφρον το κοπάδι αυτός Χορτάτος χάδια Τρόνδα, προκυκλής ή μαστροπός. Τσα-τσα, δηλαδή. Μετάφρασε, σωτήρη κακίση, Στέφανου Κουμανούδη. <Συλίου> Θράσα. <Συλίου> Κάποιος τι την πόρτα. Δεν πας να δεις μήπως μας έρχεται κανένας από το κτήμα. Ποιος είναι. Εγώ είμαι. Ποια είσαι εσύ. Φοβάσαι <Συλίου> να έρθεις πιο κοντά. Αν, να έρθω και πιο κοντά. «Και ποια είσαι». «Η γύλη». «Η μάνα της φαλένιας». «Πήγαινε πες στη μητρίχη. Πώς ήρθα». Είδε ποιος είναι; «Η γύλη είμαι». «Η yeah. θεία γύλη. Άνοιξε τη κοπέλα μου. «Πώς ήταν αυτό γύλη. Πώς και μας καταδέχτηκες. Πώς κατεβήκαν τα βουνά. Εδώ πάνε πέντε μήνες. Πέντε και γύλη μου. Που ούτε στον ήρω μας δεν σε είδαμε να περνάς τούτη την πόρτα». Μακριά μένω, παιδί μου. Και στα μονοπάτια η λάσπη φτάνει ως το γόνατο. Ανήμπορη με πια, σαν μηγίτσα. Με πήρανε τα γεράματα. Το σκοτάδι με γυροφέρνει. Πάψε, μην τα παραφουσκώνεις τα χρόνια σου. Εσύ, γύλι, θα σκάσεις πολλούς ακόμα. Κακά τα ψέματα. Αυτά είναι για εσάς, τα κοριτσάκια. Αλλά συμπάθαμε, παιδί μου όσο καιρό μου τυραννιέσαι και λιώνεις στο στρώμα μοναχή σου. Από τότε που πήγε ο μάνδρης στην Αίγυπτο, κοντά δεκα μήνες τώρα, ούτε γράμμα, ούτε γραφή, σε ξέχασε και αλληλής δροσίζει την αυλή. Εκεί πέρα είναι παράδεισος. Όλα, ό,τι ζητήσεις και ό,τι πεις, όλα στην Αιγύπτο τα βρίσκεις. Τι θες, Πλούτη, αγώνες, λεφτά, καλοκαιράκι, δόξες. Θεάματα, φιλόσοφοι, χρυσάφοι, αγοράκια, πανηγύρια και γιορτές. Ο βασιλιάς είναι καλός με το μουσείο τους, με τα κρασιά τους, ό,τι βαλει Και γυναίκες, μα την Περσεφόνη, πολλές γυναίκες. Όσα στερά και ο ουρανός Πενεύεται πως έχει Και τι γυναίκες Σαν τις θεές Που τρέξανε στον πάρη να κάνει καλλιστία Αχ να μην μ' ακούσουν Πώς λοιπόν βαστάει η καρδιά σου καημένη μου Να κάθεσαι να ζεσταίνεις την καρέκλα Θα γεράσεις Και δεν θα το πάρεις χαμπάρι Τα νιάτα σου θα τα φάει το παραγόνι Γύρνα κι αλλού τα μάτια σου Σκέψου και τίποτε άλλο. Συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. ρίξτο και κι εσύ λίγο έξω. Δες τις χάρες και των αλωνών. Το καράβι που κρατιέται από μια άγκυρα μονάχα δεν είναι ασφαλισμένο. Και όταν γυρίσει εκείνος θα είναι αργά. Κανένας τότε δεν θα σαραστήσει η κόρη μου. Βαρύς σε έρχεται. Και δεν ξέρουμε τι μας μέλεται. Όλα πρέπει να τα περιμένει ο άνθρωπος. Μπά και μας ακούει κανένας. Κανένας δεν μας ακούει. Άκου λοιπόν γιατί ήρθα εδώ. Άκου τι ήρθα να σου πω. Ο γρήλος, ο γιος της Ματακίνας, της Πατεκίας, αυτός που πήρε πέντε κύπελα στα πίθια, στους παιδικούς και δύο φορές στην Κόρινθο, στους Εφίβων. Και άλλες δύο φορέ. Βγήκε ο Ολυμπιονίκης τους ανδρών με τις γροθιές του και έχει καλό κομπόδεμα, παλικάρι ήσυχο και νοικοκύρης και την αγάπη, σαν το κρασί το γιωματάρι. Σε είδε στη λιτανία της μίσας και σάλεψε ο νους του και ο έρωτά σου τον τύφλωσε. Και από τότε, παιδί μου, ξημεροβραδιάζεται στο σπίτι μου και μου κλαίει με μαύρο δάκρυ, πέφτει στα πόδια μου και λιώνει από τον καημό. Μη τρίχει, παιδάκι μου. Κάντ' να την αμαρτία ετούτη. Μια είναι. Μην την κλωτσάς την τύχη σου. Τα γεράματα γρήγορα θα σε πάρουν. Θα έχει διπλό το κέρδος. Και εσύ θα δει γλύκε, και θα πάρεις περισσότερα από όσα φαντάζεσαι. Σκέψου το. Να μ' ακούσει. Εγώ σε αγαπάω και θέλω το καλό σου. Η γύλη, τα άσπρα μαλλιά, μου τον άνθρωπο. Στορκίζομαι στο γυρισμό του μάνδρη και στην καλή τη Δήμητρα πως τα λόγια αυτά απάλληνε δεν θα τα άκουγα έτσι ήσυχα και θα την έκανα εγώ να κουτσένει σαν το κουτσό τροπάρι τη, και όταν βλέπει το κατόφλι της πόρτας μου να αλλάζει δρόμο. Και εσύ μου, μην ξανά να με βρεις, αν έχει να πεις πάλι τέτοια παραμύθια. Και αυτά που πρέπει οι γριέ να λένε στις νέε, αυτά να λες. Τη μητρίχη του πιθέα, άστηνε να ζεσταίνει την καρέκλα. Το μάντρι εγώ δεν τον ρεζιλέπω. Τις γύλης όμως, τις τα δεν τις τα το ίδιο κάνει. Θράσα, ξεσκόνησε τη μαυρικούπα και βάλε από το δυνατό κρασί, ρίξε λίγο νερό και δώσει να πιει όσο θέλει. Ρούφα το γύλι. Για δώστο το εδώ, να το πιω και να φύγω. Δεν ήρθε να σε πίσω. Ήρθα που είναι γιορτή. Βέβαια, για τη γιορτή ήρθες, γύλι μου. Τέτοιο κρασί, παιδάκι μου, κάθε χρονιά να κάνεις. Γλυκό που είναι μη Μα τι δίμητα, δεν έχω ποτέ μου πιο γλυκό. Ό,τι ποθείς, κορίτσι μου. Και να φυλάγεσαι. Όσο για μένα, ας είναι καλά η μυρτάλη και η κι η Και ας βαστίξουνε τα νιάτα τους όσο ζει η θιαγύλη.